Καθώ δεν είναι αρκετό πριν αρχίσει να ξαναχτίζεις το σπίτι που κατοικεί, να τον κρεμίσεις και να προμηθευτεί αρχιτέκτονε και υλικά ή να σκηθεί ο ίδιο στην αρχιτεκτονική, και να έχει επιπλέον χαράξει με επιμέλεια το σχέδιό του, αλλά πρέπει να έχει εξασφαλίσει και κανένα άλλο σπίτι, όπου να μπορέσει να μείνει άνετα ενώ θα δουλεύουν στο δικό σου, έτσι κι εγώ, για να μην μείνω αναποφάσιστο στι πράξεις μου, ενώ το λογικό μου θα με υποχρέωνε να είμαι αναποφάσιστο στι κρίσει μου.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 Ο δεύτερος ηθικός κανόνας μου ήταν να είμαι όσο μπορούσα πιο σταθερός και αποφασιστικός τη πράξη μου και να ακολουθώ τις γνώμες τις πιο αμφίβολες μια που τις υιοθετήσω με όχι λιγότερη αιμονή από όσοι θα έβαζα αν ήταν πολύ σίγουρες. Και να μιμηθώ σε αυτό τους ταξιδιώτες που όταν χαθούν μέσα σε δάσος δεν πρέπει να περιπλανιώνται τριγυρνώντας πότε από την μια μεριά και πότε από την άλλη. Μήτε ακόμα λιγότερο να σταματούν στην ίδια θέση, αλλά πρέπει να τραβούν αδιάκοπα όσο μπορούν πιο ολόησια προς την ίδια κατεύθυνση και να μην την αλλάζουν για ασήμαντους λόγους, έστω κι αν στην αρχή η τύχη μονάχα τους έκανε ίσως να τη διαλέξουν. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, αν δεν πάνε εκεί ακριβώς όπου επιθυμούν, τουλάχιστον θα φτάσουν στο τέλος κάπου, όπου θα είναι πιθανότατα καλύτερα παρά στη μέση ενός Κ επειδή συχνά στη ζωή οι πράξεις δεν επιδέχονται αναβολή, αποτελεί μια πολύ σίγουρη αλήθεια πως όταν δεν είναι στο χέρι μας να διακρίνουμε τις σωστότερες γνώμες, πρέπει να ακολουθούμε τις πιθανότερες. Και μάλιστα, ακόμα και αν δεν παρατηρούμε περισσότερη πιθανότητα σε τούτες παρά στις άλλες, πρέπει ωστόσο να διαλέγουμε κάποιε και να θεωρούμε τι θεωρούμε κατόπιν για ό,τι αφορά την πρακτική, όχι πια σαν αμφίβολες, παρά πολύ αληθινές και πολύ σίγουρες, επειδή τέτοιος είναι και ο λόγος που μας έκανε να τις διαλέξουμε. Και αυτό ήταν από τότε ικανό να με απολυτρώσει από όλες τις μεταμέλειες και τις τύψεις που ταράζουν συνήθως τις συνειδήσεις των αδύναμων και αναποφάσει των πνευμάτων, που παρασύρονται άστατα να εφαρμόζουν σαν καλά τα όσα κρίνουν κατόπι πως ήταν κακά. Ο τρίτος μου ηθικός κανόνας ήταν να πασχίζω πάντα να νικώ τον εαυτό μου μάλλον παρά την τύχη και να αλλάζω τις επιθυμίες μου μάλλον παρά την τάξη του κόσμου και γενικά να συνηθίσω να πιστεύω πως δεν υπάρχει τίποτα που να είναι ολότελα στην εξουσία μας εκτός από τις σκέψεις μας. Έτσι που όταν κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε σχετικά με τα πράγματα που είναι έξω από μας ό,τι δεν πετύχουμε είναι ως προς εμάς απολύτως αδύνατο. Και μου φαινόταν πως και μονάχα αυτό ήταν αρκετό για να με εμποδίζει να επιθυμώ στο μέλλον τίποτα που να μην το αποκτώ και για να με κάνει έτσι ευχαριστημένο. Γιατί μια που η θέλησή μας έχει τη φυσική τάση να επιθυμεί μονάχα όσα η νόησή μας τις παριστάνει σαν εφικτά κατά κάποιο τρόπο, είναι βέβαιο πως αν θεωρούσαμε πως όλα τα αγαθά που είναι έξω από μας είναι εξίσου απομακρυσμένα από την εξουσία μας, δεν θα λυπηθούμε όταν μας λείψουν εκείνα που μοιάζουν να χρωστιούνται στη γέννησή μας σαν τα στερηθούμε χωρίς δικό μας φταίξιμο, περισσότερο από όσο λυπούμαστε που δεν εξουσιάζουμε τα βασίλεια της Κίνας ή του Μεξικού. Και πως την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενοι, καθώς λένε, δεν θα επιθυμούμε να είμαστε γεροί όταν είμαστε άρρωστοι. ελεύθερη όταν βρεσκόμαστε στη φυλακή. Περισσότερο από όσο επιθυμούμε τώρα να έχουμε κορμιά από ύλη άφθαρτη όσο τα διαμάντια ή φτερά για να πετούμε σαν τα πουλιά. Ομολογώ όμως πως χρειάζεται πολύχρονη άσκηση και στοχασμό συγνά επαναλαμβανόμενος για να συνηθίσει κανένας να τα βλέπει όλα με τέτοιο μάτι. Και νομίζω πω αυτό κυρίω ήταν το μυστικό των φιλοσόφων εκείνων που μπόρεσαν άλλοτε να ξεφύγουν από την κυριαρχία της τύχης και παρόλα τα βάσανα και τη φτώχεια τους να παραβγαίνουν στην ευδαιμονία με τους θεούς τους. Γιατί, καθώς καταγίνονταν αδιάκοπα να προσέχουν τα όρια που τους ήταν ορισμένα από τη φύση, έπιθαν τόσο τέλεια τον εαυτό τους πως εκτός από τις σκέψεις τους τίποτα δεν ήταν στην εξουσία τους, ώστε αυτό και μόνο αρκούσε για να τους εμποδίσει να έχουν καμιά αναφοσίωση σε άλλα πράγματα και τα διαθέταν τόσο απόλυτα που είχαν όσο γι' αυτά κάποιο δίκιο να θεωρούν τον εαυτό τους πως ήταν πιο πλούσιοι και πιο δυνατοί και πιο ελεύθεροι και πιο ευτυχισμένοι από όλους τους άλλους ανθρώπους που μη αυτή τη φιλοσοφία όσο ευνοημένοι κι αν είναι από τη φύση και την τύχη δεν έχουν έτσι ποτέ στη διάθεσή του όλα όσα θέλουν Τέλος για συμπέρασμα αυτής της ηθικής, σκέφτηκα να κάνω μια ανασκόπηση των διάφορων ασχολιών που έχουν οι άνθρωποι σε τούτη τη ζωή για να προσπαθήσω να διαλέξω την καλύτερη. Και χωρίς να θέλω να πω τίποτα για τις ασχολίες των άλλων, σκέφτηκα πως το καλύτερο που μπορούσα ήταν να συνεχίσω σε εκείνη ακριβώς όπου βρισκόμουν. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσω όλη μου τη ζωή στην καλλιέργεια του λογικού μου και να προχωρήσω όσο θα μπορούσα περισσότερο στη γνώση της αλήθειας, σύμφωνα με τη μέθοδο που είχα ορίσει στον εαυτό μου. Είχα νιώσει τόσο υπέρτατες ικανοποιήσεις, αφότου άρχισα να χρησιμοποιώ αυτή τη μέθοδο, που δεν πίστευα πως θα μπορούσε κανένας να πάρει και αγνότερες σε τούτη τη ζωή. Και καθώς ανακάλυπτα, χάρη σε αυτή, κάθε μέρα, μερικές αλήθειες που μου φαίνονταν αρκετά σημαντικές και ωστόσο αγνοημένες γενικά από τους άλλους, η ικανοποίηση που είχα από αυτές γεμίζε τόσο πολύ το πνεύμα μου ώστε όλα τα άλλα δεν με νοιάζαν καθόλου. Εξάλλου, οι τρεις προηγούμενοι κανόνες βασίζονταν μονάχα στο σχέδιο που είχα να εξακολουθήσω να διδάσκομαι. Γιατί μια που ο Θεό έδωσε στον καθένα μας κάποιο φως για να διακρίνει την αλήθεια από το ψέμα, δεν θα είχα πιστέψει πως έπρεπε να ικανοποιηθώ ούτε στιγμή με τις γνώμες των άλλων, αν δεν σκόπευα να χρησιμοποιήσω τη δική μου κρίση, στο να τις εξετάσω όταν θα ερχόταν ο καιρός. Και δεν θα είχα μπορέσει να απαλλαγώ από κάθε δισταγμό ακολουθώντας τις, αν δεν έλπιζα να μην χάσω ωστόσο καμιά ευκαιρία, για να βρω καλύτερες γνώμες σε περίπτωση που θα υπήρχαν. Και τέλος, δεν θα είχα μπορέσει να περιορίσω τις επιθυμίες μου, ούτε και να είμαι ευχαριστημένος, αν δεν είχα ακολουθήσει ένα δρόμο, χάρη στον οποίο, πιστεύοντας πως ήμουν εξασφαλισμένος για την απόκτηση όλων των γνώσεων που ήμουν ικανός να αποκτήσω, πίστευα πως με το ίδιο μέσο ήμουν συνάμα σίγουρος για την απόκτηση όλων των αληθινών αγαθών που θα ήταν ποτέ στο χέρι μου, μια και καθώς η θέλησή μας δεν έχει την τάση να ακολουθεί ή να αποφεύγει κανένα πράγμα, παραμονάχα μονάχα αναλόγως που η νόησή μας τις το παρουσιάζει σαν καλό ή σαν κακό, φτάνει να κρίνει κανένα σωστά για να φερθεί και σωστά. Και φτάνει να κρίνει όσο μπορεί καλύτερα για να φερθεί επίσης και όσο μπορεί καλύτερα. Δηλαδή να αποκτήσει όλες τις αρετές και μαζί κι όλα τα άλλα αγαθά που μπορεί να αποκτήσει. Και όταν είναι κανένας βέβαιος πως αυτό είναι έτσι, δεν είναι δυνατόν να μην είναι ευχαριστημένος. Αφού εξασφάλισα έτσι τους ηθικούς αυτούς κανόνες και τους ξεχώρισα μαζί με τις αλήθειες της πίστης, που ήταν πάντα για μένα οι πρώτες που πίστευα, έκρινα πως μπορούσα ελεύθερα να επιχειρήσω, να ξεφορτωθώ όλες τις υπόλοιπες γνώμες μου και καθώς έλπιζα πως θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα με αυτές καλύτερα αν συναναστρεφόμουν τους ανθρώπους, Παρά αν εξακολουθούσα να μένω κλεισμένος στο θερμασμένο δωμάτιο όπου είχα κάνει όλες αυτές τις σκέψεις, ο χειμώνας δεν είχε ακόμα καλά-καλά περάσει και ξανάρχισε να ταξιδεύω. Και μέσα στα εννιά ολόκληρα χρόνια που ακολούθησαν, δεν έκανα τίποτα άλλο από τον ακυλό τον κόσμο εδώ και εκεί, προσπαθώντας να είμαι θεατή μάλλον, παρά ηθοποιος, σε όλες τις κωμωδίες που παίζονταν μέσα σε αυτόν. Κι ενώ στοχαζόμουν για το κάθε ζήτημα χωριστά, τι μπορούσε να το κάνει ύποπτο και να μας δώσει την αφορμή να γελαστούμε, ξερίζωνα στο μεταξύ από το πνεύμα μου όλες τις πλάνες που είχαν προηγουμένως μπορέσει να ξεγλιστρήσουν μέσα του. Όχι πως μιμόμουν σε τούτο τους σκεπτικούς, που αμφιβάλλουν μόνο και μόνο για να αμφιβάλλουν και καμώνονται πως είναι πάντα αναποφάσιστοι, γιατί απέναντίας όλος ο σκοπός μου εμένα ήταν βεβαιώθω και να ξεπετάξω τα σαθρά χώματα και την άμμο, για να βρω το βράχο ή την άργυλο. και αυτό μου πετύχενε νομίζω αρκετά καλά, μια που προσπαθώντας να ανακαλύψω την ψευτιά ή την αβεβαιότητα των προτάσεων που εξέταζε, όχι με αδύναμες ικασίες, παρά με συλλογισμούς σαφεί και σίγουρους, δεν έβρισκα καμιά πρόταση τόσο αμφίβολη που να μην μπορώ να βγάλω πάντα από αυτήν κάποιο συμπέρασμα αρκετά σίγουρο και όταν ακόμη το συμπέρασμα αυτό δεν ήταν παρά πως η πρόταση δεν περιείχε τίποτα το σίγουρο. Κι όπως, όταν γκρεμίζει κανένα σε ένα παλιό σπίτι, φυλάει συνήθως τα υλικά του για να χρησιμέψουν στο χτίσιμο καινούριο, έτσι κι εγώ, καταστρέφοντας όλες τις γνώμες μου που τις έκρινα αβάσιμες, έκανα διάφορες παρατήρησεις και αποκτούσα πολλές εμπειρίες που μου χρησίμεψαν από τότε στο να θεμελιώσω άλλες, πιο σίγουρες γνώμες. Και επιπλέον, εξακολουθούσα να γυμνάζομαι στη μέθοδο που είχα ορίσει στον εαυτό μου. Γιατί, εκτός που φρόντιζα να διευθύνω όλες μου γενικά τις σκέψεις σύμφωνα με τους κανόνες της, διέθετα κάθε τόσο μερικές ώρες που τις χρησιμοποιούσα ειδικά στο να την εφαρμόζω σε μαθηματικά προβλήματα. Ή ακόμα και σε μερικά άλλα που μπορούσα σχεδόν να τα εξομοιώσω με μαθηματικά προβλήματα, αποχωρίζοντάς τα απ' τις αρχές των άλλων επιστήμων, που δεν τις θεωρούσα αρκετά σταθερές, καθώς θα δείτε πως έκανα για πολλά που βρίσκονται εξηγημένα μέσα σε αυτόν τον τόμο. Κι έτσι, δίχως να ζω, φαινομενικά τουλάχιστον, με τρόπο διαφορετικό από κείνους, που μη έχοντα άλλη ασχολία από το να περνούν ήσυχη ζωή και αθώα, βασχίζουν να ξεχωρίζουν τις απολαύσεις από τις ακολασίες και που για να χαρούν δίχως ανία τον ελεύθερο καιρό τους χρησιμοποιούν όλες τις τίμιες διασκεδάσεις, δεν έπαβα να εμένω στο σκοπό μου και να προκόβω στη γνωριμιά της αλήθειας, περισσότερο ίσως, παρά αν είχα περιοριστεί να διαβάζω βιβλία ή να συναναστρέφομαι ανθρώπους των γραμμάτων. Ωστόσο, τα εννιά αυτά χρόνια πέρασαν χωρίς να έχω ακόμα πάρει καμιά απόφαση πάνω στα προβλήματα που τα συζητούν συνήθως οι σοφοί μεταξύ τους. Και χωρίς να έχω αρχίσει να αναζητώ τα θεμέλια καμιάς φιλοσοφίας πιο σίγουρης από την κοινή. Και το παράδειγμα πολλών έξοχων πνευμάτων που έχοντας ήδη το ίδιο σχέδιο πριν από μένα μου φαίνονταν πως δεν είχαν πετύχει μέκανε να φαντάζομαι σε αυτό τόσε δυσκολίε που δεν θα είχα ίσως ακόμα τολμήσει να το επιχειρήσω τόσο νωρί αν δεν έβλεπα πως μερικοί διέδιδαν ήδη τη φήμη πως το είχα κατορθώσει. Δεν είμαι σε θέση να πω που τα είχα στηρίζαν αυτή τη γνώμη. και αν ίσως έχω κι εγώ συμβαλει κάπως με τα λόγια μου, αυτό θα οφείλεται στο ότι ξομολογιόμουν τις αγνιές μου αφελέστερα από όσο συνηθίσουν εκείνοι που έχουν κάπως σπουδάσει. Κι ίσως επίσης στο ότι έδειγνα του λόγου που είχα να αμφιβάλλω για πολλά που οι άλλοι τα θεωρούν βέβαια μάλλον παρά στο ότι καφιόμουν για κανένα μου φιλοσοφικό σύστημα. Έχοντας όμως αρκετή περηφάνεια, ώστε να μην θέλω να με παίρνουν για άλλον από ήμουν, σκέφτηκα πως έπρεπε να προσπαθήσω με κάθε τρόπο να γίνω αντάξιος της φήμης μου. Και πάνε τώρα ακριβώς 8 χρόνια, που η επιθυμία αυτή με έκανε να πάρω την απόφαση να απομακρυνθώ από όλα τα μέρη όπου μπορούσα να έχω γνωριμίες και να αποτραβηχτώ εδώ πέρα, σε έναν τόπο όπου η μακρόχρονη διάρκεια του πολέμου έκανε να επιβληθούν τέτοιοι κανονισμοί, ώστε οι στρατοί τους οποίους διατηρούν εκεί μοιάζουν να χρησιμεύουν μονάχα στο να κάνουν να χαίρεσε με ακόμα περισσότερη ασφάλεια τους καρπούς της ειρήνης. Και όπου, μέσα στο πλήθος ενός μεγάλου λαού, πολύ δραστήριο και που δείχνει περισσότερη φροντίδα για τις δικές του υποθέσεις, παρά περιέργεια για τις των άλλων και χωρίς να μου λείπει καμιά από τις ανέσεις που υπάρχουν στις πιο πολύσύγναστες πολιτείες μπόρεσα να ζήσω εξίσου μόνος και αποτραβηγμένος όσο και στις πιο απόμερες ερημιές Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης